Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει ο Γιάννης Μοσταντζόγλου. Μουσικέ δείξεις <σχειά> Δημήτρης Αρσενόπουλος <σχειά> Τεχνικός ήχου <σχειά> Τάσος Μακασιέτας Αγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Άχ, η μάβριξε ξενιτιά. Για φώρα και να γυρώ, πες αν έμαστο τον ουρανόν να φτιάξουνε τον κόσμο. Βάρεσαν ελπίππων λοιπόν τη δημοπρασία σου υπουργείο δημοσίων έργων γής Τόσα δισεκατομμύρια η δουλειά, λαδωθήκανε τα κουμπιά, ανεβοκατεβήκανε τις κάλες κάτι ημέτερη, φάγανε με την ψυχάρα τους οι παράγοντες, φωνάξανε μετά την αργατιά, τους κόψανε το μεροκάμα το κανατάλαρο δια την αρτιωτέραν κατασκευή του έργου, ήρθανε κάτι κατζίδες και τέτοιοι να μοιράσουν βιβλιάρια και κουπόνια στους γίγαντες και στους τιτάνες, κλέψαν ό,τι κλέβεται, άσφαλτο, κι άρχισε η φτιάξη. Γεννηθεί το τοφός εκ του ερεύους να πούμε και γη εκ των υδάτων πέσανε στο δροτάρι κατασκευαστές και δίναν αναφορά οι αργολάβη τόσα χιλιόμετρα φτιάξαμε σήμερα, τόσα χαλάσαμε, τόσα περισέψανε. Όλοι πολύ ευχαριστημένοι και φτιάνανε σχέδια πως θα τα κουνέλια, τις βρούβες και το βόρειο σέλαση κάνει τέγνες. Τέλειωσε τέλος πάντων το έργο, η ημέρας επτά, όλα εντάξει, από αμοιβάδα μέχρι δεινόσαυρο, κάτι μερεμέτια λείπανε, βάψανε μπλού τη θάλασσα, γαλάζω τον ουρανό και πράσινα τα δέντρα οι μπογιατσίδες, μπήκανε οι ντεκορατόροι να ζωγραφίσουνε τα λελούδια και τις φεταλούδες, έλαχε όμως και πίσω πολύ πέτρα, ένα σωρό πέτρα που δεν ξέρανε τι να την κάνουν. Τους φώναξε ο οικονομικών Αρμόδιος και τους έκανε δρυμητά παρατηρήσεις. παρατηρήσει. Γιατί πήρατε τόση πέτρα κακοχρονών έχετε, μη φωνάζετε μουσιού και δεν την αγοράσαμε. Αλλά, μας τη δώσανε ρεγάλο. Ναι, αλλά τώρα τι θα την κάνουμε. Βάλανε κάτω τις γκλάβες τους, που διάολο να την πετάξουν τώρα την πέτρα και που να την αποδικεύσουν. Υπολογίσανε και... Πετροπόλε να πιάσει ο κόσμος όλος, πάλι δεν γίνεται. Γιατί η πέτρα θα φεύγει από τη μια σφεντόνα, θα νύει κανένα κρανίο και πάλι θα πέφτει στη γη. Όπου πετάχτηκε ένα που δεν του δίνανε σημασία και έριξε την ιδέα. Δεν την αδειάζουμε σε κανέναν τόπο να ξοφλήσουμε από δάφτη. Και, ε, θα είναι ένα τόπο με πέτρα και ρέστη με πεδιάδα. Καλή ήταν η συμβουλή, φωνάξανε μια λεγεώνα αγγέλου που είχαν ειδικότητα του «Πάρτε ως η πέτρα περίσσεψε από τη δημιουργία και αδειάσε την οπουνάνε». Τούτοι οι αγγέλλοι ταμαρτζίδες δεν είχαν και πολύ μυαλό. Άμα είχανε δεν θα γινόντουσαν ταμαρτζίδες, θα γινόντουσαν ακαδημαϊκοι. Πήρανε το λοιπόν την πέτρα, την κουβαλήσανε λίγο και λάχιαν ανάθεμα το κερατό τους να τους αρέσει η ρετσίνα. Μουσική Πάνω στην αγκαρία το λοιπόν την κάνανε κοπάνα. Και καθίσανε στα Μεσόγειο να πιούνε καμιά οκά, γιατί τότε δεν είχαμε ακόμα τα κιλά. Είχαμε τι οκάδε που τραβάγανε ένα κιλό και κάρτο, και πλερωνόντουσαν συνήθια τύχη. Κάπιανε με μεζέμπριτζόλα και με λιτζανάκι κουρσί, και του τσάκωσε μια μουργέλα. Άλλο είδο. Κάνει λοιπόν ένα από δάφτου, πρέπει να τρέχουμε τώρα να ξεφορτώνουμε την πέτρα σε σαχάρε και σε χλαμάρε. Δεν την πετάμε εδώ παδά που βρεθήκαμε και να πάμε για τούθε. Γίνηκε. Την πετάξαν την πέτρα κοιδά που βρεθήκανε, και ένε κατούτο ο λόγο να πούμε: Όλη η πέτρα που περίσεψε από τη δημιουργία έμεινε κληρονομιά στον τόπο μα. Απάνου στα γραφεία να πούμε: Όπω γίνεται, κανένα δεν σκοτίσει. Εκεί του ένοιαζε αυτούνου. Έμεινε η πέτρα στην Ελλάδα και πήξαμε από βράχο. Και έτσι να πούμε: Του τόσο τόπο είναι 90% νταμάρη και 10% φλάτ. Λαχαίνει τώρα και ο άνθρωπος, να μην μπορεί να φυτέψει πάνω στην πέτρα. Τι θα φάμε και τι θα θερίσουμε. Πεφτεί πίνα και αρχίζουνε τα δάνεια. Να δάνει ο εξωτερικό, αμαν δώσε μια δεκαρίτσα και θα σας λιβανίζουμε τον πατέρα. Να δάνει εσωτερικό, εγγραφείτε εις το και κοντά να και κάτι εφορίες, σαράντα σε κάθε γειτονιά να σαρπάζουν και να σου λένε «Έβαλες κουμπιά στο βρακί σου, τεκμήριο ευμαρίας, φέρε το βρακί και κράτα τα κουμπιά», το οποίον τρώνε πενήντα και τυράνε οχτώ εκατομμύρια. Και λένε οι πενήντα στι γυναίκε τους «Να πάνε να κουρευτεί σαλατζάκι, ειναι πολύ χαριτωμένο μέσα στα 8 εκατομμύρια τώρα στέκεται να πούμε και ο αχιλλέας ο αλλιώτικος. Ετόν 27, μπράτσα γερά, μυαλό λιψό και αναθροφή μεταξύ τα Δια τα όπερδε φταίει ο αχιλλέας ο αλλιώτικος. Τι φταίει ο καθένας πως βρέθηκε στον κόσμο. Ο δικός μας ο αχιλλέας να πούμε να φύτρωσε όπως φυτρώνει η αγριοροδιά. Παίρνει ο αέρα ένα σπόρο, βλεντάει καμπόσο μαζί του, τον φέρνει από εδώ, τον φέρνει από εκεί, και μετά τον ρίχνει στο θηλυκό το φυτό, και ο σπόρο καρπίζει. Κι μάνα το αχηλαίο του αλλιώτικου, μήτε τε που ρώτησε πόσο λέγανε τον άνεμο που τη έφερε το κάρπισμα. Μόνο το κράτησε, και άμα γεννήθηκε του βαλεφασκές και το γαλάτο σε εξεφτά μήνους, μετά το βαρέθηκε που νιαούριζε, να μια, α πετάξω από το παράθυρο, Λόγω όμω που φοβόταν τον νόμο δεν τον πέταξε. Τον είχε εκεί και του δίνε μια πιπίλα με ζάχαρη. στερα έβγαλε δόντιο Αχυλέα και τον τάιζε φακή και μπακαλιάρο τη γανιτό. Μέχρι που πήρε τι ρούγε ο Πιτσιρίκο και έφτασε ετών επτά. Του φύγανε τα μπροστινά δόντια να τα αλλάξει με άλλα καλύτερα από κείνα που πλουτένουν του οδοντογιατρού και του λέει η μάνα του να σε βάλω σορφανοτροφείο. Αλλά το ξέχασε δεν τον έβαλε και έφυγε με ένα καπνά εργάτιζιγκαβάλα. Πως μεγαλώνουνε τα γαθιά και τα κουπρόσκυλα Τα τρέφει ο δρόμος Ο ίδιος του δρόμος τον έθρεψε τον Αχιλέα Μη ται ήξερε τι κάνει, που πάει Αλλά βρέθηκε μετά παιδιά. Μια στο σκουπιδοχώρι να μαζεύει κόκαλα, Μια να μοιράζει φεϊβολάν κι όλο να πεινάει, όλο να πεινάει Μαρτύριο ένα αδερφάκι μου να είσαι μια λαχτά λάμια μέσα στο στομάχι σου Και να μην χορταίνει ποτέ της είναι τώρα ο κ. Χαραλάμπης ο Μαραγκός, τον είδε δωδεκα χρονών αβιταμίνος και του ξεγήθηκε καλά. Δεν έρχεσαι ρε στο μαγαζί να μένει κιόλα να μάθει την τέχνη και να τρως και να καλοπερνά. Έβρεχε εκείνη την κατρούλο βροχή. Τσουρ, τσουρ, που δεν κάνει κρύο αλλά σου περνάει βελονίες στο κόκαλο. Πίναγε ο Αχιλέας είχε στο μαγαζί φωτιά που βράζνε την ψαρόπολα. Πήγε... Του δώσανε χειδνό με σε δεν χόρτασε βεβαίω, γιατί έπρεπε να φάει όλο το γουρούν να χορτάσει το παιδί, αλλά σκέφτηκε, σαν καλά είναι εδώ. Και έπιασε την πλάνη να ροκανίσει μαδέρια. Έπιασε τα σύνεργα και τη δουλειά, ξύμιος ήτανε, στο χρόνο απάνω την έμαθε την τέχνη. Λέει το λοιπόν ο κ. που φοβότανε το Θεό και έκανε το σταυρό του αματελείων ή το κολάτσο. Λέει ρε εσύ Αχιλέα, θα σου βγάλω με ροκάμα το Δραχμάς 25 και άμα είσαι εντάξει, θα σου έχω και βιβλιάριο του Ήκα να ασφαλιστούν εκείνοι που τρώνε από το Ήκα με τα ένσημα τα δικά σου Η φτώχια θέλει καλοπέραση το οποίο σαν 18 ήταν τεχνικά και καλό ο με το δραχμάς 80 και έκοψε κοστούμάκι καινούριο με δόσεις και άφησε και φαβορίτα εξαιτίας δηλαδή η δεσποινή Σασημίνα μπορεί του Κιρ τον δεκαπέντε αλλά με κάτι στήφια που έδειχνε πολύ παραπάνω και την αγάπησε να πούμε τώρα ο Αχιλέας, αλλά το κατάλαβε ο γέρος ξύπνιος άνθρωπος και λέει ένας άντρας της πίπτει και εγώ μη έχω γιο θα της αφήκω και το μαγαζί Είναι τσίφτη συνεργασία του πιτσιρίς Την ήξερε τώρα τη μαγιά ο αχιλλέας Αλλά λόγω που άλλαξε και πήγε να γίνει αγαθιάρις με τους αγαθιάριδες Τον είπανε αλλιώτικον και του μην η Δεν τον κόβανε για εντάξει τα παιδιά της πιάτσας Προδότης ήτανε Μαζί μεγαλώσανε, μαζί πεινάσανε Πώς έπιασες το ματσακόνι εμείς προοδεύσαμε, άλλος έγινε κλέφτης, άλλος έγινε παπατζή, άλλος έγινε λαθρέμπορα ο καθένας ο καταδύναμη. και εσύ κύριε εκεί, πας για νοικοκυριλίκη, κακός. Δεν έδινε σημασία ο Αχιλλέας, Μεγάλωσε, έμαθε όλα τα μυστικά της Μαραγκικής και τον κάλεσε η πατρίς να περαιτήσει. Καθώς ον η πατρίς δεν σκοτίζεται αν είσαι μπάσταρος. Φαντάρους θέλει να μάθουνε να ρίχνουνε το και α είναι και μουλ. Έφτασε το λοιπόν υποδεκανέα ο Αχιλέα ο Αλιώτικο, μη γνωρίζον γράμματα Αλλιώς θα γινόταν ελοχία, να μα το σταυρό. Γιατί ήταν καλό παιδί. Έπαιρνε και εξόδου το Σάββατο, πήγαινε στον κ. Χαραλάμπη και στην Ασημίνα. Μήνα τη λέγανε τώρα, του ξυγιότανε κανένα πενηντάριο γέρο, τραβάγανε σινεμά, λέγανε γλυκόλογα σ' όπασα και την έφευνε σπίτι καταφχαρησιμένο εκ τη. Όλα πάνε καλά να πούμε μέχρι τη στιγμή που θα πέσει το ανάποδο. Όπερο ο Κιρχαράλαμπος είχε πίεση και δεν το ανθίστηκε. Κάτι έλεγε, τα μάτια μου, και του τη δίνει η πίεση, μπαμ, ημιπληγία, πέφτει στο στρώμα. Ήρθαν οι γιατροί, δεν είναι τίποτε, στο πολύ πολύ να ποθάνει. Δώσανε φάρμακα, δώσανε ρετσέτες, πλερωθήκανε και φύγανε να πάνε να κάψουνε κι άλλον. Άρχισε το λοιπόν η θεραπεία, έκλεγε χαραλάμπαινα, όχι τόσο που θα τον έχανε, αλλά τι θα γίνουν και ναυτική κόρη τη στόματα δύο. Έκλεισε και το μαραγκούδικο, ποιο να το κοιτάξει. Ο ένα στο κρεβάτι, ο άλλο στο τακτικό. Αρχίσανε και βάζανε χέρι στι οικονομίε, μέχρι που να πεθάνει ο χαραλάπι, τα φάγανε όλα και τον κυδέψανε με δανεικά. Και έκλεγε ο αγιλέσου ο αλλιώτικο. Πατέρα μου και πατέρα μου έλεγε, αλλά που πατέρα του. Είχε ρίξει κάτι ξάπλε ξεγυρισμένε και δεν έδινε να παράγει τίποτα. Λέει το λοιπόν στην κουζίνα πάνω που ψήνανε καφέδε να πιούνε να παρηγορηθούν οι μουσαφιρέοι τη χυθία, Λέει μη σα νοιάζει μήνα μου και μητέρα, εγώ είμαι για σα. Ήθελε όμω ακόμα έξι μήνου να πολιθεί και μια κουβέντα είναι έξι μήνε, καθώ πέσαν οι δανειστέ, φάγανε το μαγαζί, τα την ταμπέλα και χρωστάγανε κι από πάνω, και από πανούμα ανα κόρη. Γιατί πέφτουνε οι άνθρωποι στην αμαρτία. Γιατί το φύγει η ανάγκη. Αυτό πια το καταλαβαίνει και ένα νεροκράτη. Ο κύριο όμω που διπλάρωσε την Ασιμίνα ήταν να πούμε από του μεγάλου στην εταιρεία με τα νερά. Είχε και δικιά του μια βόξολ, είχε και σακάκια σκιστά στη μέση, την έψησε. Και ο Αχιλέα ο Αλιώτικο ήρθε ένα Σάββατο. Είχε πουλήσει τη γλέν του να την πάει τσάρκα τη μικρά. Αλλά του πυγριά την έχουνε καλεσμένη. Και πολύ σε κλετίστηκε. Έπεσε στο μαύρο κρέμι, πήρε τα λεφτά της χλένης και γινελιάδα από το κονιάκ. Και την Κυριακή γύρισε στο λόχο, αλλά μήτε που είχε να φάει το παλιό βοηδό με τη μανέστρα του συζητείου. Τέλο πάντων όλα περνάνε Ήρθε να πούμε και πήρε τα πολιτήριο Διαγωγή άμεμπτος ο Αχιλέας. Κατέβηκε στις γύρες του και είδε τη μήνα Το οποίο να λιώτηκε λάχανο, φουστάνια και βαμμένα χίλια Άλλους άνθρωπους Της ακουλεύτηκε ο μάγκασιφ Φτιάξει σου λέει πάει το χάσα με το πρόσωπο Και φίλησε τη γριά να με συμπαθάτε Αλλά αφόσο και δεν έχετε την ανάγκη μου Να πάω κι εγώ να κοιτάξω τις Βρήκε και ένα μαραγκό άλλον εσωτήρι με τ' όνομα Θέλει ζουλιά, θέλω δουλειά Έπιασε τα εργαλεία, το μυαλό του όμω δούλευε σε ξένο ρολόι Δεν ήθελε, κι άμα ανάβανε τα κίτρινα φώτα και σχόλναγε έπαιρνε μόνο σου τον ανήφορο καστέλα, και καθότανε και για την πολιτεία πνιγμένη στην κολοφωτιά του λαμπτήρα, και του να κλάψει από το κακό του. Γιατί κύριε, τι τι έκανα και μου του τη σκέψη, και έβλεπε τα παπόλια που ξανοιγόντουσαν και στέναζε της πηγάδα Άτι με να μην ταχώ και κι εγώ να πορεύομαι. Ένα βραδάκι λοιπόν, να σου και τρακάρει το μαστρούλια τον αργύρι που το λέγανε και κρέμα η βρώμα. Από τότε που ήταν παιδιά γνώριζε το Μαστρούλια τον Αργύρη. Στο σκουπιδοχώρι μαζί τα βολεύανε τα κόκαλα. Τώρα τον έκοψε με το σενάχωρο στο δάχτυλο και με σακάκι της μόδας και πολύ κύριο. Ρε, τι γίνεσαι ρε!» Κατεβήκανε στο Τουρκολίμανο, στα πράσινα τρεχαντήρια να φάνε κιουβετσάκι και γαρίδες και του ξηγέ το μαστρούλια σου Αργύρης, ο κρέμα η βρώμα. Τώρα κάνω δουλειές με το εξωτερικό». Πολλοί βράχος στον τόπο μας και όξο του Αβραάμ και του Ισαάκ τα καλούδια βγάζει η γης. και στέλνει ο Μαστρούλιας κόσμος στα όξο να δουλεύουνε εργάτες και να βγατίζουνε τα λεφτά. Να πούμε στη Γερμανία πήγανε ανθρώποι και σήμερον βρίσκονται με αυτοκίνητα και με σπίτια δικά τους. Στο Βέλγιο πήγανε και δεν ξέρουνε τι να το κάνουνε το βούτυρο και τα πολλά. Παντού πάνε. Και τούτο δω μα και κάτι άλλοι κύριοι έχουν γραφείο, ατζέντε να πούμε, αντιπρόσωποι, και στέλνουν κόσμο συστημένο τσίφ να ανοίξει τύχη του. Διότι τι να κάνει στον πετρότοπο που βγάζει σε ένα μεροκάματο και σε ένα κάρο ενοχώριε μέσα σου. Ο Αχιλέα, ο Αλιώτικο, είχε ίσα με τρία φουντού και στην καρδιά του. Εγώ είμαι τεχνίτη, είπε. Τόσο το καλύτερον, καθώ όνει η τέχνη και αμείβεται με περιπλέον. Με στέλνεις, ο αργύρις ο κρέμα η βρώμα τον κοζάρισε σε καράτια. Τάχεις δρέ, τα πία. Ξηγέται τώρα ο αργύρις ο κρέμα η βρώμα περί Αυστραλία. Βεβαίως να πας και να κάνεις έτσι να μαζεύεις λίρα μέχρι να βαρεθείς. Μόνο που δηλαδή στοιχίζεις 18.000 στο ταξίδι μαζί με τα ατζεντικά να τον σύνει συστημένο σε άνθρωπο. 18.000 που να βρεθούν. Έλα από το γραφείο. Και στο γραφείο είναι ηρέστη ατζέντες ατζέντε. με πούρο, ίδιος πισινό στη φάτσα. Ο άλλο βλογιοκομένος και μαύρο, μαϊμού του κολέτη. Τον κερά σαν περγαμόντο και λέει ο πούρο που μοιάζει με πισινό. Πάγαινε κάπου στα παιδιά στον να βουστεί σαλαμούρα που λένε και θα σου εξηγηθούν το νόμισμα. Γουργούραγε το λοιπόν τον αργελέ του. γούρο αυγουστή, μαραγκώσει του κάνει. Είμαι, λέει ο Έλα μαζί μας να κονομήσεις, καθώς και θέλουμε μαραγκό για τη φτιάξη μα. Πήγε μαζί, πηδήξανε μια μάντρα πέρα από το σκαραμαγκά σε μια φάμπρικα, νύχτα ήτανε, έσπασε το παράθυρο ο Αχιλέας, μπουκάρανε, έβγαλε κάτι με ο Αχιλέας, πέσανε στο καμαράκι με την κάσα, δουλέψανε το οξυγόνο, κονομήσανε. Του μετρήσανε καφετιά είκοσι και τα πάει στον αργύρι το κρέμα ή βρώμα ο Αχιλέας. Γίνεται. Να δούμε τα χαρτιά σου Κι είναι τώρα να περάσει γιατρούς και αιτήσει Και πιστοποιητικά και προβίζες για να σωρό μυστήρια Μέχρι να ξεκινήσει ο Αχιλέας Δούλευε το λοιπόν Και τον έπαιρνε ο στεναγμός <Κι> Αχ η μαύρη ξενίκια Αχ να φύγεις και να πα Σε ανθρώπους που μιλάνε ξένη γλώσσα Και τα διάζουνε να σε Μην πω, «Αχ, τούτη πατρίδα που κάθε τις βράχους είναι κι ένας έρωτας, μαβί λουλουδάκι του θυμαριού και στη φωτοκούμαρο Έχει λεφτά η ξενιτιά. Αχ, τι να την κάνεις που δεν ξέρουνε μήτε την αγάπη, μήτε τη βεντούζα στο κρύωμα. Τι θα πει να αφήνουμε τη γη μας και να τρέχουμε να πάμε κάπου στο πλούσιο που δεν έχει μήτε μια μήνα να σου ψήνει καφεδάκι. Αχ, η μαύρη ξενιτιά». Τέτοια συλλογιζότανε να πούμε και δούλευε στου σωτήρι το μεροκάμα το 120. Κι όλο φοβότανε μην έχουνε πιάσει εκείνη τη δουλειά στο χαραμαγκά και το τζουβαλιάσουνε μέχρι που τους πιάσανε τους μάγκες αλήθεια. Χωρίτανε εντάξει παιδιά και δεν ξεράσανε τίποτα περί Πήραν πάνω τους όλο το βάρος. Και αφόσον και δεν τον είχανε στα μπάρει αυτόνε, τις καπουλάρισε. Τώρα να πούμε Αργύρης ο αργύρισο, κρέμα η βρώμα, με τον άλλον τον πουρο τον πισινό όλο και τον λιχουδιάζανε. Θέλει καιρό του τη δουλειά. Ναι, αδερφάκι, αλλά περάσανε μήνε τρει, και εσεί το παραδάκι το πιάσατε. Ε, τι, αδερφάκι, κουρκούτι να βράζει εδώ πέφτουνε προξένοι και αρχέ. Τέτοια του λέγανε, και όλο τη μήνα είχε στο μυαλό του αχιλέα ο αλλιώτικο, αλλά κάνα δυο βολέ που πέρασε από εκεί όλο και μετά έμαθε ότι αλλάξανε σπίτι, και χαθήκανα από την αγιά σοφιά. Το λοιπόν δεν ξαναπήγε. Τι να πάει, να σκαλίζει θα φύγω στη μαύρη ξενιτιά και ούτε αντίο δεν θα τη πω. Τον έπαιρνε το αχβάχ. Μουσική Κοίτα να δεις τώρα πως συστόπε το αντίο Σαββατόβραδο και αργά δυο η ώρα. Μουσική Βρέθηκε στην τρούμπα, τα είχε πει, βγαίνανε στο δρόμο μουζικέ από ένα μαγαζί, το καουμπόι να πούνε, σκέφτηκε Δεν μπαίνω να κατεβάσω μια μπύρα. Πάνω που άδειαζε την μπύρα στο ποτήρι του, Σηκώνει τα μάτια Κάνει έτσι τη βλέπει μπροστά του μπάστακα Μήνα Ντράπηκε η μήνα Ήπια ένα χρωματιστό νεράκι Μπολ το λέγανε Του ξηγέται το παραμύθι Το οποίον καλός ήταν ο κύριος με τη βοξχολ yeah. Αλλά μετά έρθε άλλο Και μετά πιο άλλος τη βαρεθήκανε Πέθανε κυγριά Πέθανε πάνε τρεις μήνες Και να ζωή είναι και πράγματα Δούλευε τώρα εδώ πέρα Ο Αγιλέα ο Αλιώτικο ήθελε να φτύσει αλλά δεν έφτιασε. Βγήκε στον δρόμο και τον πήρε το κλάμα. Έκλεγε, λε κι έχασε το ρολόι του. Και μετά Κυριακή πήγε πρωί πρωί και βρήκε τον Αργύρι τον κρέμα η βρώμα. Είμαι στέλνει να φύγω αμέσω ή μετά τραβιόμασταν άσχημα να ξέρει. Ο Αργύρι γέλασε. Εγώ ζωριλίκι δεν το σηκώνω. Γιατί, τι είσαι βαρύ. Όχι αλλά θυμάμαι μια μπουκα καλά. Κι άμα στραβήματα στραβήγματα, πώς, τα Θύμωσε πολύ ο Αχιλέας ο Αλλιώτικος, αλλά έκανε κράτη να μην βγει μούχλα στην επιφάνεια. Κι άρχισε πάλι να συλλογέται τούτη δότινας η μήνα, που ήταν η μήνα με τα μεγάλα στήφια και παίζανε παιδιά, και Επαγέναμε στον κυρηματόγραφο και μετά στο Πασαλινάνη τσάρκα. Γιατί να πούμε έπεσε τώρα η Λακούβα με τη Λάντζα. Ο Περ δηλαδή έτσι και την πετύχαινε σ' άλλο μέρος, θα της έδινε το χέρι, έλα ό,τι γίνει και γίνει και, εγώ τα σβήνω και έχω 120 ημεροκάματο, έλα να τη γαζώ σου. Βλέπεις ο Αχιλέας ο Αλιώτικος, δεν ήξερε ποτέ του τι είπα να πει οικογένεια και σπίτι και χαμόγελο με αγάπη σάλτσα του τα λαχτά Τώρα πάει στη μαύρη ξενιτιά, διότι κύριε, αυτή είναι η μοίρα κάθε ανθρώπου. Τον γράφει στα κοιτάπια τη και δεν ξεγράφει ποτέ η. το πω. Ούτε που πάτησε να την ξαναδεί. Ντρεπότανε για πάρτι τη να πούμε, μόνο μάθαινε. Εκεί πέρα δουλεύει, κρίμα στο κορίτσι και τέτοια. Άλλο μήνα κύλησε. Άχρημα, αύριξε νητιά, κι ο ευδάστη μήνα. Και το πρωί με το που είδε τις φωτογραφίες στην εφημερίδα, φώναξε το μάστορί του το σωτήρι να τα διαβάσει. Τι λέει εδώ. Λέει, έλεγε ότι Το πιάσανε τον αργύρι τον κρέμα η βρώμα, και τον άλλο με τον μπούρο τον ίδιο πισινό, και τον τρίτο τη μαϊμού, διότι λέει, εξεμεταλλεύοντο Τους αφελεί, και με την υπόσχεση να αποσολήσει το εξωτερικό του απέσπον χρήματα. Και λέει, Πολλούς είχαν οι χαντακόσιοι που τους στείλανες οι ξενιτιά και μείνανε στον άσο κρεμαστή. Ο Αχιλέας, ο Αλιώτικος, και τα 20.000 χιλιάρικα που πετάξανε και μαύρησε να σκυλιάσει. Δούλεψε λοιπόν όλη τη μέρα μέχρι που φαγε τετραγωνικό ξύλο. Εδώ θα μαγκανοπή γάδιαζε δηλαδή, σε τούτο τον τόπο με την πέτρα του Θεού όλοι. Και όταν νύχτωσε, Έκανε τσάρκες Έκανε τσάρκες και μετά μπήκε στον καουμπόι Άκου είπε της ασημίνας Ντήσου και πάμε να φύγουμε Εκατόν είκοσι την ημέρα βγάζω Θα τα βολέψω Την πήρε λοιπόν και περπατήσανε μέσα στη νύχτα και ήταν η μούρη του όλο ζωχάδα που πέσε στην απάτη του σωτήρη Η καρδιά του όμως από μέσα που δεν φαινότανε και δεν το καταλάβαινε και ο ίδιος Ήτανε χαρά χαρούμενη Όχι τίποτα άλλο δηλαδή Λόγω η μαύρη ξενιτιά Μπορεί και λόγω ασημίνα Ας το κάλο Τι θα πει δηλαδή Κάτι λέει και η Πέτρα Άμα η σπαρεούλα σου μια αγάπη Και ένα χαμόγελο Νίκου Τσιφόρου Τα παιδιά της πιάτσας Από τι εκδόσεις Ερμής Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου Μουσικέ στήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα